Σε μια Είναι στιγμές που γράφω λέξεις που το μαύρο αγγίζουν. Κι άλλα τόσα σκηνικά που μονόλικοι τα γνωρίζουν. Άλλοι ψάχνουνε την άκρη, το μυαλό του βασανίζουν. Ενώ μόντι φλιμμένε οι λέξει που τα κομμάτια μου απαρτίζουν, με φυλακίζουν. σε ένα λαμπίριθο μου αφήνουν να ψάχνω στο βάθο του και νιώθειρα στεία Ακόμα να ζητώ το γαλίδι, σαν τα πράγματα. Σαν το μικρό παιδί που βάζει τα κλάματα, τα κάτι άσχημα. Παντού παγωνιά κι όλοι ρωτάνε γιατί γράφουμε, για γιατί τραβούδαμε. Ολοκληρωμένα κομμάτια, τόσο βαθύ ζω να φοβάμαι, κοιτάμε. Απλά τον κόσμο γύρω μα, με που βλέπουμε, πονάμε. Ποτέ δεν μιλάνε, όλοι σιωπή, παντού σιωπή. Πονάει πολύ να ξέρει την αλήθεια. Και να μην μπορεί να κάνει τίποτα για να σωθεί. Και πάντα με στα ίδια σφάλματα και λάθη να σε πειρεπεί. Στεκεί απλό θεάτη, θέλει να αλλάξει κάτι. Όλα όμω, διαπιστώνει θέλουν να. Πολύ. Γιατί σταμάτησε να βλέπει με τα μάτια τη ψυχή όπω κανένα παιδί. Σταμάτησες να βλέπει με τα μάτια τη ψυχή όπω κανένα παιδί. Σταμάτησε να βλέπει με τα μάτια τη ψυχή όπω κανένα παιδί. Ανέκφραστα βλέμματα, συναισθήματα ευέλικτα. Βρέθηκα ανοιχτά σε λάθο δρόμο, βρέθηκα αφού εμπιστεύτηκα. Μα είναι όλα εφήμερα και έτσι τα δέχτηκα. Αφρέθηκα πω μου θα μπει. Μα δεν γιατρεύτηκα. Αντίθετα κρίστικά, γιατί μην μπορώ να μοιραστώ. Όσο για τη σιωπή μου την έχω σπάσει καιρό Σε κάποιο δρόμο σκοτεινό με τροπαλιώτικο Με στο καπνό κιον με χάνουν είναι αυτονόητο Όσο το πλήθο με πνίκη που να σταθώ Παρέθηκα να προσπαθώ ανέτα να αισθανθώ Δεν έχω τίποτα κινό με τόσο κόσμο είναι αρνητικό Κοιο σους είναι άδεισο, αλλάξαν μα δεν του ξεχνώ Γκρίζω το σκηνικό, όνειρα πνίγοντα αστρίχτιο Τρομάζει κάθε επόμενο λεπτό Μα πενοφαντάζει σαν κενό Όταν ζούμε πρώτη μέρα δίχω κανένα αυτορμητισμό και απάθεια, Κλεισμένο κόσμο σε κλουφιά στην αμάθεια Απατητός ο δρόμος στη ζωή στα μάτια δάκρυα Στιγμές που όλα μοιάζουν μάτια Αφού σε αυτό τον κόσμο δεν θα ζεις όλα σ' θέλα Αφού η ψυχή έχει φημωθεί Γιατί ξεχάσαν όλοι ό,τι κρύβουν μέσα τους ένα παιδί Μενοκρίζω και ο κόσμο γεμάτο άγνοια. Να ανασάνω, δεν μπορώ από αυτή την άπνοια. σε ένα θολο τοπίο, εγκλωβισμένο νιώθω ξένο. Μου λένε χαμογέλα, όμω νιώθω λυπημένο. Θέλουνε μόνο το μυαλό μου να δουλεύει. Καθώ μια παγωνιά την ψυχή μου θα κυριεύει. Μηχανικά να σκέφτομαι, να λειτουργώ και προγραμματισμένα ό,τι με ρωτά να απαντώ. Στον κόσμο αυτό η καρδιά απλά χτυπάει. Δεν νοιάζεται, δεν σκέφτεται, δεν νιώθει δεν αγαπάει. Σαν τον δείκτη του ρόλογιου που γυρνάει. Σαν το 24ωρο που ανούσια περνάει. Και έτσι βυθίζομαι, αρχίζω να ζαλίζομαι. Νιώθω να ταυτίζομαι με τον καπνό εθίζομαι. Σαν ανθρώπου πλέον έχω πάψει να βασίζομαι. Γιατί όλοι το συμφέρον του κοιτάνε και εκνευρίζομαι. Νιώθω πω πρέπει ένα συνέστημα να λάψει. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό τον κόσμο να αλλάξει. Και πε μου εσύ πω όλα αυτά θα γίνουν πράξη. Ένα μικρό παιδί στα μάτια πώ θα σε κοιτάξει. Ένα μικρό παιδί στα μάτια πώ θα σε κοιτάξει. Με τα μάτια της ψυχής I I remember You remember, I do not remember.